Πήγα στην πόλη, η όχτρη, του όμου λήσαν, η οχτρή και εμεί γενούσαμε με τα ακούσκου, τα στην πόλη, η όχτρη στα σπίτια πήκαν.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 Πιστέψανε, χλέψανε ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. και πεταμένοι μισθωτοί, προνομιούχοι. Έχουν προνόμια και αυτά του επιπίπτεται. Και θα πληρώσουν τα χρήματά του. δίνετε μην τσαλακώνεστε. Τον Προσέξτε. Τον θα σα δώσουν το κοίταξε. Τον τρέξτε. Βρήκα ζευγόροι οι οχτροί. Κλέψανε η γλώτα. Η οχτρή. Και εμεί πηγαίναμε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Μια ακόμα Παρασκευή είναι ο Real στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη του Ακαθίστου. Σήμερα και η φετινή χρονιά με την αλλαγή τη ώρα δεν μ' να πάω ούτε σε χαιρετισμού ούτε σε εκκλησία. Η βουβή είναι η ερχόμενη Παρασκευή. βουβί όχι για μα, εδώ θα είμαστε. Βουβή είναι για τους τρεις και ίσως να έχει και σημασία να υπάρχει μια Παρασκευή Βουβή λίγο πριν από τα πάθη το Πάσχα και με τα καθημερινά πάθη του λαού για όλα όσα συμβαίνουν πως κυλίσε και αυτή η εβδομάδα Είμαστε λοιπόν στο Ρίαλ στον ήχο σήμερα την πρώτη ώρα είναι μαζί μου ο Αντώνης ο Μορτάκης. στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρία η, η αδερφούλα μου η Νάνση θα κάνει ό,τι μπορεί για μια ακόμα παρασκευή. Να μας φτιάξει το κέφι, να σταθούμε στα πόδια μας, να τα βγάλουμε πέρα, να σκεφτούμε. Ο καιρός είναι χάλια, οι δρόμοι είναι χάλια, χάλια όμως, κυριολεκτικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε. Τέσσερις ή πέντε φορές σε μια απόσταση μέχρι να έρθω στο σταθμό χρειάστηκε να φρενάρει. Είδα ανθρώπους με μοτοσυκλέτες να πηγαίνουμε κάρτα στον δρόμο, είδα ανθρώπου να μην βαστάνε οι αποστάσεις. Με του δρόμου γλυτσερού και βρωμερού και με ένα τσίρ τσιρ τσίρ και μια βροχή και που γίνεται λίγο καταιγίδα, είναι σχεδόν δολοφονική τουλάχιστον στην Αθήνα. Από όσο ξέρω, βρέχει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οπότε όποιο ακούει η ισχύ, η προσοχή και η αντίληψη ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρέξει και να κάνει το δρόμο χάλια, μην είσαστε αφηρημένοι, είναι τέλο βδομάδα θεωρητικά και πρακτικά. Τώρα οι άνθρωποι δουλεύουν και Σάρβδα και Κυριακέ και πρωί και μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ, έχει χαθεί ο η εβδομάδα ήταν της οξίας Νοβαρντίτιδας, θα έχει και συνέχεια το σύριαλ. Ήταν της Αμβροσιάδος χωρίς τον νέκταρ καθόλου, δηλαδή για να μην το συζητήσουμε έχουν συμβεί τόσα εντός, εκτός και επί τα της χώρας που καλύτερα να σκεφτεί κανένας ότι είμαστε μπροστά σε κάλπες, έχουμε μια μικρή ευκαιρία, αστική, παραχωρημένη, κατακτημένη πάρτε την όπως θέλετε να εκφραστούμε σε περίπου ένα μισή μήνα από σήμερα και θα μπορούσα να σας πω ότι η πολιτική σκηνή έχει αρχίσει και μπουρανίζει. Το ενώ το καρμίνο πουρανίζει Οι γνώστες Οι παλαιότεροι καταλαβαίνουν Οι νεότεροι ρωτήστε τους δικούσας σα Τα κάρμινα ή καρμίνα μπουράνα. Τι σχέση έχουν με το ελληνικό Εκλογικό σύστημα Και την ανάδειξη κυβερνήσεων Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας Που έχει α, Μουσική από πίσω του Οπότε λέω Για να ξεφύγουμε από την ατμόσφαιρα Αυτού του είδους Να μπορέσουμε να ακουμπάμε λίγο στη μουσική και κυρίως σε τραγούδια που δεν πολύ παίζονται έχουμε όμως και από αυτά τα αγαπημένα, τα πολλά που μου αρέσουν και μένανε και αρέσουν και σε όλους για να κάνουμε παρέα στους διλιβεράδες που είναι στο δρόμο με βροχή στους ταξιτζίδες που είναι στο δρόμο με βροχή στους επιτρέ, επιστρέφοντες και με ακουστικά στα αυτιά, με τα μαζικά μέσα μεταφοράς στους πηγαίνονται στη δουλειά ή επιστρέφονται στη δουλειά Ελάχιστοι θα βγουν έξω να διασκεδάσουν ε, Η πιτσέπ είναι σφιχτή, είναι Παρασκευή Ποιο έχει ε, διάθεση και κούραση τόση ώστε να μπορεί να βγει Οι πολλοί ασχολούνται λοιπόν με την καθημερινότητα Αλλιά από τα παιδιά που είναι τα μόνα που χαίρονται Παρότι σήμερα είχαμε μία απεργία δικαιολογημένη Το σύνολο των εκπαιδευτικών σχεδόν και το σύνολο των μαθητών είναι στους δρόμου κόντρα σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε ο κύριος Γαβρόλου μαζί με τη δήλωση ότι δεν πρόκειται να ξαναπολιτευτεί. Σφίγγι ο κλειός της καθημερινότητας, quid donum. Ο Γιάννης Τατσόπουλο έχει κάνει τους στίχους. Ο Δημήτρης Μερκατόπουλος στη μουσική. Στο τραγούδιο Παντελής Θεοχαρίδης είναι μια άλλη προσέγγιση, εμένα με αρέσει εξαιρετικά αυτό το τραγούδι. Είναι του 2017 και ο τίτλος είναι τα τραγούδια του χαμένου ποιητή ε, του CD που είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη ο οποίος είχε ακούσει και τα 12 τραγούδια και τα τίτλοφόρησε όπως λένε η δημιουργοί του που έχει αγάπη γη, ποιος την καλλιεργεί, μ, ποιος γεύεται τον ακριβό καρπό ειλικρινά ε, θέλει μια απάντηση και μα η απάντηση αυτή μπορεί να είναι μόνο και πολιτική αλλά και υποκειμενική, δηλαδή από πλευράς ανάληψης ευθυνών του καθενό μας. «Κουιντόνουμ» ίσως γιατί θα μπορούσαν οι εκλογές να έχουν και διαφορετική αισθητική προσέγγιση και όχι σκυλοκαυγαδοφαγία. Πού <Του> έχει αγαπηγιά; Πού είστε η καλή έρημη; Πού είστε καρπό oh, hey! του ταρό, oh, hey! Σε Του στερ του στραβουδιστες oh, hey. καάρπα ζονδζες ου ετα αναπνός Συγκαρίες, φιπαρ okay. ψηφία, κάτω σαγαπώ, όπως okay. ήπου αγρίπνου, okay. για να καθρευτείς okay. σε μια οθόνη. Και επειδή μπορείτε να ρωτηθείτε πριν από τις διαφημίσει που θα παίξω στη συνέχεια τι λένε τα λατινικά Τα λατινικά στο στίχο λένε τι δώρο προσφέρουμε στην φιλία Ποια πράξη περασπίζει τον έφτραυστο έρωτα Ακούστε μέσα στη νύχτα τη θυλμένη καρδιά Να τραγουδά ή τραγουδίστε στην μέση στην της μοναξιάς Μετά από όλα αυτά πάμε σε διαφημίσει. Πώς σας ξέρω, πώς σας ξέρω πόσο ήξερω ότι θα σας αρέσει το τραγούδι, με παίρνετε, με ρωτάτε λοιπόν το τραγούδι λέγεται Quid Donum ή διαβάζεται κατά μια άλλη εκδοχή προφορά στα λατινικά Quid Donum Δηλαδή, για yeah, όσους θέλει, Donum. Είναι η στίχη του Γιάννη του Τατσόπουλου, η μουσική του Δημήτρη του Μαρκατόπουλου και στο τραγούδιο Παντελής Θεοχαρίδης. Λοιπόν, quidonum και ο τίτλος του CD που είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη είναι τα τραγούδια... Του χαμένου ποιητή. Ε, ε, χρειάζομαι τη βοήθειά σας Είχα μια δύσκολη εβδομάδα. Το εννοώ δύσκολη εβδομάδα. Είναι δύσκολη συναισθηματικά εβδομάδα. Επομένω, ε, ε, real και ενώ το μήνυμά σας στο 19600, αν πρόκειται για SMS. Με email studio δίπλα Στο τηλεφωνικό κέντρο 200 800. Λέω, είχα μια δύσκολη εβδομάδα. Έχασα δύο αγαπημένους μου ανθρώπου, δύο φίλου. Ε, και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Έχουμε μάθει τη διαχείριση της οργής, τη διαχείριση του θυμού, τη διαχείριση του ενός, τη διαχείριση του αλληνού, τη διαχείριση του πένθους. Δεν την έχουμε εύκολα. Και σε μια κοινωνία που έχει γίνει εξαγριωτική και πρέπει να ακολουθήσει τους ρυθμούς Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αυτό είναι που τα βάζει τα πράγματα και τα συναισθήματα μέσα. Ξέρω πω δεν είμαι η μόνη. Χιλιάδε άνθρωποι είναι σαν για μένα, ναι. Εκατοντάδε άνθρωποι μπορεί να είναι και σήμερα σαν για μένα, ναι. Δεκάδε άνθρωποι μπορεί να είναι σήμερα σαν για μένα, έστω ναι. κι άλλο ένα να είναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία. Θα μου πει, θα τα όλα στο ραδιόφωνο. Δεν έχει νόημα. Αν δεν τα πω, κάποιοι ενδεχομένω θα καταλάβουν μια μικρή αλλαγή στη φωνή. Κάποιοι ίσως να ή από κάτι που θα μου ξεφύγει και κάτι θα πω. Αν είναι μια σχέση ειλικρινής, την έχω κρατήσει με το κοινό 40 τόσα χρόνια, σκοπεύω να εξεκολουθήσω, να την κρατάω για όσο με βαστάνε τα πόδια μου. Α, για τα υπόλοιπα φροντίζει ο γιος μου, έχει τα γενεθλιά του, οπότε κατά αυτήν την έννοια έχω ε, στα αλήθεια από κάπου να κρατηθώ. Α, αλλά από την άλλη μεριά ε, ήμουν χτες στο σύνταγμα που μαζεύτηκαν τα αμέα και εκεί είδα, τι είπα να πει, ένας τιτάνιος αγώνας που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να επιζήσουν περί κοπών, πολιτικών, διαχείρισης μιας αφόρητα δύσκολης ζωής, να κρατηθούν με αξιοπρέπεια άνθρωποι που θα δικαιούνταν τα πάντα σε μια πολιτισμένη κοινωνία και απολύτως δωρεάν να βρίσκονται, να τους πετάνε από έναν ιδιωτικό χώρο για να γίνει γηροκομείο Μιλάω για την ε, στέγη ε, των ε, ατόμων με ειδικέ ανάγκε, ελπί στον δρόμο, κυριολεκτικά, να του ε, ε, βγάζουν έξω. γιατί Αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ιδιώτη κάπως αλλιώ, να του έχει υποσχεθεί το Υπουργείο, να μην έχει γίνει τίποτα και για τι 15 του Μαου, εμεί να σκεφτόμαστε πώ θα πάμε στι εκλογέ, τι θα κάνουμε στι εκλογέ, και αυτοί να σκέφτονται πού θα πάνε τα παιδιά του. Να συναντάω πατέρα, ο οποίο ε, ε, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία παιδιά επί 30 χρόνια. Με ειδικέ ανάγκες Και να έρχεται και να είναι εδώ και να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα Δεν είναι για να τα λέει αυτά κανένας για να σταυροκοπιέται που δεν βρίσκεται στην ίδια μοίρα και να αισθάνεται καλύτερα Είναι γιατί ένα από τα παιδιά εκεί ο Νίκος Με ένα σκυλάκι πάνω στο, στο όχημα που έχει ένα άτομο με κινητική δυσκολία ε, είχε και ένα σκυλί μαζεμένο και κάποια στιγμή τον πλησιάζω. Μου λέει: Πώ αισθάνεσαι, λέω να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Πολύ ωραία, με έχει πονέσει λίγο η μέση μου. Αλλά τι να πω εγώ όταν εσεί θα θέλατε να είστε όρθιοι και δεν μπορείτε. Και με απαντάει: Δεν έχει σημασία καθόλου. Μια χαρά είμαστε. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην γονατίσει, να μην ακινητοποιηθεί η συνείδηση. Μου το έπε και μου δώσει κουράγιο. Επομένω το μοιράζομαι μαζί σα, σκεφτείτε αξιοπρέπεια, ήθος, ύφο και αγωνιστικότητα από ανθρώπους που τους ε, στέρισε μια σύμπτωση οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να βρεθεί στην ίδια θέση ανά πάσα στιγμή αυτή τη διάθεση κατέβηκα εκεί ως βουλευτής, έχουμε θέση ως κόμμα φωνάξαμε, διαμαρτυρηθήκαμε οι τουρίστες απτόητοι κοιτούσαν τους ακίνητους του άγνωστου στρατιώτη δυο του ίδιου νομίσματος μια ζωή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιστραφεί Όλα για όλα, πώς τα παίζει κανείς και πώς τα λέει με ένα τραγούδι. σω και να τα κατάφεραν ο Βασίλης παπα με τη Γιώτα Νέγκα σε στίχους Λίνας Δημοπούλου και μουσική του βασιλη Παπακοσταντίνου Είναι είναι ολόφρουσκο το τραγούδι του 2019. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικοί α, Τραγουδιστές και καλλιτέχνε Συναντιώνται για πρώτη φορά επί συντή και επί σκηνής. Και βέβαια εδώ στην εκπομπή μα, χάρη στην Άνση, που είναι το ψαχτήρι. Να μη ρωτάμε, να μην κουλιόμαστε στατιωτάκια, να ακολουθάμε, να μην σκεφτόμαστε, να μην τομάμε, να τραβούθαμε μη βρισκόμαστε χαμένη σκή να περπατάμε μη αγαπιόμαστε Ανοιχτή επικοινωνία σε βοηθάνε Λοιπόν, πιάνω τα μηνύματα Και να μην νομίζετε ότι δεν ακούω και παραγγελίες Λοιπόν, εφόσον νομίζω ότι δεν ακούω και παραγγελίες Να με συγχωρέσει ο φίλος Έχω χάσει το όνομα αυτού που μου το ζήτησε Αλλά επειδή δεν μου αρέσει ε, να ξεχνάω Θα καταλάβει ο ίδιο, Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι Και α είναι ξενός και αλλάξουμε για λίγο κλίμα Εγώ παίζω συνήθως ελληνικά αλλά είναι αν το ζητήσατε και θα το παίξω στη συνέχεια. Να πω καλησπέρα λοιπόν στο Δημήτρη από την Κέρκυρα το Φίλο. Ο Νιόνιος ο φίλος μου ο Μπακάλης. Ερώτημα με διάθεση τρολαρίσματος. Αχ τα τρόλα έχουν πιάσει δουλειά. Πίστεψέ με, κάνουμε κάτι επιθέσει. Τις έχουμε και στην κατιούσα. Τις έχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν γράφουν πράγματα αρεστά για το σύστημα. Τώρα που θα ανοίξουμε πήγαινε έλα με σελήνη. Ναι παίζει Να ανοίξω διαγαλαξιακή με τους πολιτισμούς που υπάρχουν εκτός γηινού Βελινεκούς, Δεν άσκημη ιδέα. Μπορεί και τα ανθρωπάκια στη Σελήνη να θέλουν να φάνε μπακαλιάρο. Μαζί με σκορδαλιά, δε. Έχω την εντύπωση ότι άμα τους πας και σκορδαλιά θα μας στείλουν μια ώρα αρχίτερα στα ανακρότατη πλευρά του ηλιακού μας συστήματος. Η Ειρήνη, οι φίλοι μα από την Πρέβεζα, καλησπέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα για να καθαρίσουμε τι αυλέ μα και τα πεζούλια μας από την κόπρο του Αυγίου που έχει βρωμίσει τον τόπο μα. Να γεμίσουμε τι κάλπε με τα κόκκινα γαρίφαλα τη λαϊκής Ισπύρωση και με τα κόκκινα ψηφοδέλτια του κόμματό μα του ΚΟΚΟΕ για να υπάρξει ελπίδα για την πατρίδα μα και τα παιδιά μα και την πατρίδα μα. Φιλιά σε όλου! Στα αντιγυρίζουμε. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα από τη Σταματεία. Βρελιά, να λε και αυτέ οι συχνέ και απότομε αλλαγέ του καιρού να έχουν να κάνουν με την εικόνα τη προεκλογική περίοδου, ή κάνω παράξενου συνειρμού. Όχι, κλαυσίγελο είναι ακριβώ όπω το λε: κλαυσίγελο. Λίγο γέλιο, λίγο κλάμα, λίγο γέλιο, λίγο κλάμα. Αν ανοίξετε όμω τα αυτιά σα, λέγονται πράγματα που μπορείτε και να τα ακούσετε και να τα στηρίξετε. Επομένω, έχετε και αντικειμενικά υποκειμενική ευθύνη να ακούτε τα πράγματα που σα αφορούν στα αλήθεια και όχι αυτά που δεν σας αφορούν μεταξύ πετσιτιάδας και νοβαρτιάδας με την έννοια την στενή έτσι ώστε να υποχρεωθείτε να πάρετε στα συντέρμπη μπροστά στις εκλογές. Ο φίλος ο, ε, ο Βαγγέλης, ο Μαραγκός ε, ε, επιμένει να θυμίζει την τετάρτη στι 17 του Απριλίου το απόγευμα στην Καληθάία μας θα μιλήσει ο γραμματέας μας. Σε παρακαλώ πολύ πες το γιατί είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε... Στη Γαλιθέα, υποψήφιο δήμαρχο Φασίστα. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν προκύπτει από το πουθενά. Βγαίνει μέσα από το σύστημα, σαν το φίδι. Έρχεται και νομιμοποιείται. Από την ανοχή μέχρι τη σύμπραξη. Από την άγνοια μέχρι την εθελοτυφλία. Από τα κλειστά μάτια μέχρι το βόλεμα. Και θερειεύει και κατεβαίνει και διεκδικεί την ψήφο. Και Πρέπει να έρθει κάποιο κόκκινο να σε βοηθήσει να αντισταθεί την ώρα που θα σε κυνηγάνε τα μαύρα σκυλιά. Ο Κωνσταντίνο. Καλό Σαββατοκύριακο να κονάχετε. Θέλω να μου σχολιάσετε, αν μπορείτε, το γεγονό ότι η έχει διαφήμισει στο τελευταίο φίλο, τον άκτορα του Μπόμπολα. Θέλω επίση να σα πω σας το στέλνω γιατί έχει σχολιαστεί πολύ αρνητικά στα μέσα κοινωνική δικτύωση από μέλη του ΕΠΑΜ. Τώρα δηλαδή, σχολίασα τα μέλη του ΕΠΑΜ. Τις διαφημίσεις που παίρνει ο Ζωσπάνστης Και που δεν μπορεί να αρνηθεί α, Στη διαδικασία των διαφημίσεων Εκτός κι αν είναι Αυτό που λέμε εξόφθαλμα Ρατσιστικές ε, ε, Χιδέες ή κάτι άλλο Γιατί έτσι είναι ο κωδικός του συστήματος Στον οποίο ζούμε Τώρα έκανε το ΕΠΑΜ κριτική στο κουκούε. Εντάξει ας την κάνει Ξυκλοφορούν τόση Πολλοί λογάριθμοί Μέσα στο διαδίκτυο που αναπαράγουν με έναν συστηματικό αντικομουνισμό γιατί δεν θα πήρες πρέφα ότι εμείς καταφύγαμε στην Google ως κόμμα και κάναμε α, διαμαρτυρία γιατί επιτρέπει κυριολεκτικά χιδέα αντικομουνιστικά σχόλια εναντίον του κόμματος πολλές φορές και προσώπων του κόμματος αλλά κυρίως εναντίον του κόμματος με τρόπο που κανονικά θα ήταν στη μηχανή του έτσι αλλά παρά αυτά το επιτρέπει ενώ μπορεί να κατεβάσει για παράδειγμα τη φωτογραφία ενός μωρού για να μην θεωρηθεί το μωρό γυμνό το οποίο το έχει σηκώσει η ίδια του η Δηλαδή έχουμε αρχίσει και παίζουμε το παιχνιδάκι των πολιεθνικών, έτσι ακριβώς και άμα περιορίσετε τον ορίζοντά σας μόνο στα κοινωνικά δίκτυα και όχι στην ανθρώπινη καθημερινή επαφή και από πολλαπλέ πήγες, είναι φυσικό να βρεθείτε μπροστά σε όλα τούτα. Οπότε εγώ λέω να ικανοποιήσω, επειδή ακριβώς έχει και βροχή και επειδή ο Γιάννης το ζήτησε, τελικά το βρήκα το μήνυμα να του το παίξω και επειδή είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι στο ύφος το σημερινό σήμερα και η Νάνς το βρήκε το Cut Out in Rain από τους Beth Hart νομίζω ότι θα σας αρέσει, θα το ευχαριστηθείτε όλοι σας Out the door, I wonder if it's ever coming back. I can't help but love the taste of danger, babe, and the how, and the wind, and the rust in his hands. I got caught out in the rain. If I die. This night. I got caught out, caught out, caught out in the rain I heard him crying in his sleepless night No man wants me told that he'd been right. When he wakes up, I tell him it's gonna be all right But I know that he knows that I'm just a lion I heard he shot a man down in the street And he tore his soul apart Last night when he was making love to me There was a, another Το ραδιόφωνο είναι μια αγκαλιά Οπότε ανάμεσα σε μηνύματα που έχουν και ένα νόημα να τα λέμε τώρα εδώ Η θερμή σας αγκαλιά μπορεί να φτιάξει τη διάθεση οποιοδήποτε και όχι μόνο τη δικιά μου Να πω στο Βαγγέλη από τα Χανιά Να πω από την παλιά πατρίδα που στέλνουμε πληροφορίες Στους χαιρετισμού μου στον Γιάννη από τη Νέα Υόρκη στον άλλο Γιάννη που μου στέλνει και συλληπιτήρια και επαναστατική διάθεση και ευχές για το παλικάρι μου ε, Να περάσω, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα Έχω όμως και ένα που αξίζει τον κόπο να το πω Γιατί αν δεν πάτε να τους ακούσετε τους ανθρώπους από κοντά Και να τους ρωτήσετε ε, μακριά από την αντίληψη θα έρθουν και οι κάμερε και πρέπει να κάνουμε δηλώσει και πρέπει να τούτο και πρέπει να εκείνο, γιατί δεν υπάρχει κάλυψη για όλα αυτά. Για του ανθρώπου που δεν βασίζονται μόνο σε ένα λογαριθμό στο διαδίκτυο, πρώτα έχουμε και τη σελίδα τη η Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά εμφανίζονται στι γειτονιέ και απαντάνε. Ε, και οι τρει εκλογέ. Μπορεί να ρωτήσει κάποιο ό,τι θέλει τον υποψήφιο δήμαρχο με τη Λαϊκή Συσπήρωση, τον Νίκο Τόρσοφιανό στην Αθήνα. Που υψώνει ανάστημα πολλά χρόνια. Δουλεύει από το Μυρμίγκι, έχει ένα ψηφοδέλτιο που άμα θα το δείτε, και λέω έχει ένα ψηφοδέλτιο, γιατί χρειάζεται πολύ κόπο να συγκροτηθεί ένα ψηφοδέλτιο από ανθρώπου γεννημένου μέσα στην πόλη, που ζουν μέσα στην πόλη, που δουλεύουν μέσα στην πόλη και που ξέρουν και την τελευταία ρητήδα του προβλήματο, όχι απλώ τη σχισμή του. Λοιπόν, στη Δευτέρα στις 15 Απριλίου, σε 9.30 το βράδυ, στο α, καφέ Ζανής, στα Πατήσια, απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Λαύρας, Ρωστάν 35 για ο οποίον ενδιαφέρεται για τη διεύθυνση, θα είναι εκεί ο νίκο ο Σοφιανός και θα ανοίξει κουβέντα με τον κόσμο, μας ειδοποιεί ο Γιώργος. Έχω και τον Μιχάλη, ο οποίο βρίσκεται σε αδίέξοδο. Είμαι σε μια υπηρεσία του δημοσίου σ' οχταμηνύτης μετά από 8 το μήνυμα το γράφω το μεσημέρι. Θα το αποθηκεύσω για να το δώσω την ώρα τη εκπομπή σα. Άκουσα τη συζήτηση με τον πρόεδρο τη Ένωση Δικαστών στην εκπομπή του Νίκου, του Μπόγιοπουλού. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο να κάνει μια τέτοια δουλειά και να λέει ότι είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει τον νόμο. Είναι οι νόμοι διατάξει ανήθικοι. Όχι. Είναι συνάρτηση εκτό των άλλων, όχι απλώ ανήθικη ή Είναι αυτή που ανέχεσαι ή ψηφίζει αυτού που τη σκέφτονται και έτσι ψυφίζουν. Γιατί δεν είναι άνθρωποι. Είναι πολιτικέ που υπαγορεύουν αυτού του νόμου. Πια θα ήταν η θέση του για την πληρωμή των άδικών και ληστρικών και όχι μόνο φόρο. Σε τι διαφέρει ο δικαστή με τη γρεβάτα και την πανεπιστημιακή μόρφωση από ένα μπάτσο κτίνοι που και εκείνο εφαρμόζει τον νόμο. Εδώ φαντάζομαι ότι η ότι δεν είναι την μπάτσοι και δεν είναι όλοι δικαστέ ε, εφαρμοστέ ανήθικων νόμων. Υπάρχουν και αυτοί που δεν το αντέχουν και όταν δεν το αντέχουν, παίρνουν πολλέ φορέ αντίθετη απόφαση. Για σκεφτείτε ότι υπάρχει κι ένα 5 ή 10% των δικαστών που δεν γυρίσει όλε. Τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές λέω τώρα Αυτό γιατί να μην το... Και μην μιλάμε τώρα για ποσοστά έτσι Γιατί αν ενδιαφερόσασταν για μια διαφορετική πολιτική Δεν το λέω σε σέναν, ναι, το λέω γενικά Θα ψηφίζετε και διαφορετικά Δεν θα διαμορφώνατε αυτές τις ψηφίες που τις ανέχεστε με κολλό τούμπερ, με παναχωρήσει, με ψέματα, με τέτοια. Ούτε θα είχατε για μότο δώσω και εμένα μπάρμα κάτι και πες μου και εμένα ένα ψεματάκι για να πάνε τα πράγματα λίγο παρακάτω. Λε και άλλα πολλά, είπε ότι ψήφισε κουκουέ και θα ξεκολουθήσει να ψηφίζει και ότι έχει την εντύπωση ότι το λάδι στο καντήλι αρχίζει και τελειώνει. Και φοβάμαι πω δεν είναι μόνο το δικό μου το καντήλι. Αγαπητοί μου, μιλέ βαριέ κουφέντε. Το καντήλι όταν τελειώσει, τελειώνει και το παράπονο, τελειώνει και ο λόγο. Επομένω, αν βρίσκεσαι σε αδίξοδο. Κοίτα γύρω σου. Υπάρχουν άνθρωποι να σεβαστίξουν όρθιο. Οπότε α σου χαρίσω ένα υπέροχο τραγούδι που εγώ το έλεγα πάντοτε και σαν νανούρισμα. Και είναι από τα πολύ όμορφα. Φαίνεται ότι αν σήμερα έχει αποφασίσει να καθαρίσει τον ορίζοντα των αυτιών μα, η μικρή ραλού. Η στίχνη του Γκάτσου, η μουσική του Χαζηδάκη στο τραγούδι η Μαργαρίτα Ζορμπαλά για τα 40 παλικάρια στην άκρη του κάθε γυαλού που παίζουν στα ζάρια την κάθε μικρή ραλού. Στην άκρη του γυαλού επέξανε στα σάρια τη μικρή πραλού Σ' Ανατολή και Δύση σε κόσμο και δουνιά ρωτάν ποιος θα κερδίσει την όμορφα μια Μικρό το καλοκαίρι μεγάλος ο καιρός κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα να Σαράντα καλή στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη μικρή ραλού Τα ράμπα τα λυκάρια καρδιά ρίξανε τα ζάρια μια τρελη βραδιά συνέβη το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά κι ο Χάροντας σ' αφίδι τραβάγει η κοπελιά σαν γύρι ταξίδι σαν Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού και χάσαμε στα ζώδια τη μικρή ραλού. Λοιπόν, να το διορθώσω γιατί κοίταζα κάτω τι σημειώσει και είπα η Μπεφχάρτ. και κοίτανε και πολύ η Είναι υπέροχη η έχει. Ε, Γιάννη μου, ε, απόλυτα δίκαιο. Ε, όταν το άκουσα, ξέσυχα τι, είπα να το πω εκείνη την ώρα και επειδή συνηθίζω να μην πατάω πάνω στα τραγούδια, έτσι ώστε ο καθένα που θέλει να ξανακούσει την εκπομπή να μπορεί ακόμα και να μην θέλει να ακούσει εμένα. Ναι, ρε παιδάκι μου, σε δεύτερη εκδοχή, να θέλει να ακούσει μόνο τη μουσική, να μπορεί να την ακούει παρθένα. Γι' αυτό και δεν το διόρθωσα. Είναι από τι μεγάλε μπουρδέ που έχω πει στον αέρα με μια τέτοια φωνή. Είναι τα ωραία κομμάτια της Αμερικής που λέω εγώ και μ' αρέσουν Λοιπόν με μια τέτοια φωνή και ένα τέτοιο τραγούδι Δεν με πήρε να το διορθώσω απάνω Πάμε τώρα όμως να μας διορθώσουν όλους οι διεφημίσεις κλέψανε, λένε. Όλοι κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Σήμερα λοιπόν τις κληρώσει έχω ζήσει για τη δεύτερη ώρα Uh, σήμερα λοιπόν με... δεν τα ανταποκριθήκατε με το παραπάνω οπότε δεν νομίζω θα έχω και πολλά πράγματα να πω και παρά να είμαι σαν ένα διάλογο συνεχή μαζί σας γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο δίκιο ότι με αυτό το τρόπο κανένας ξεπερνάει τα πάντα η Μάρο μου λέει ότι είναι αδύνατο να διαβάσεις άρθρο στην κατιούσε διότι βγαίνουν κάτι απαράδειγες διαφημίσεις uh, δεν είναι ακριβώς έτσι ε, έχουμε υποστεί επίθεση και πολλές φορές πατάς κατιούσα από τα social media για να βγεις και δυστυχώς σε βγάζουν σε κάτι διαφημίσεις, σε κάτι κληρώσεις, σε κάτι τέτοια χρειάζεται δεύτερη και τρίτη προσπάθεια για να καταφέρεις να βγεις είναι από αυτές τις ύπουλε υποθε... ε, επιθέσεις που τις κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται η ευθύνη να βαρύνει το χρήστη και όλα αυτά γιατί ενοχλούν αυτά που γράφουμε που γράφονται στην κατιούσα αυτά που λέμε ενοχλεί το ότι χτύψε καρδιά ένα κοινό το οποίο αρέσκεται να διαβάζει σοβαρότερα πράγματα και αισθητικότερα πράγματα οπότε ε, κάνε λίγο υπομονή, το ψάχνουμε το κυνηγάμε, ε, ήδη τις διαφημίσεις του Google τις κατεβάσαμε αυτές που μπαίνουν αυτόματα όταν κάποιος έχει أ, πετυχημένο site δηλαδή με την έννοια ότι έχει τα α, χτυπήματα α, η Φέδρα μ, εύχεται μεγάλα νούμερα στο κουκουέ και μαύρους φασίστες α, στα καρτασίνια μου όλα να λέω καλά πράγματα, σε ευχαριστώ μαζί με τις ευχές για όλα τα υπόλοιπα που είπα στην αρχή δεν είναι ανάγκη να σα φτιάχνω τη διάθεση ανάλογα με τη δική μου, γιατί εσεί ήδη έχετε εξυψώσει τη δική μου. Ο Ανδρέα, ο, ο φίλο μου, που δεν κατάφερα να τον δω για ένα εικοστατράρο εδώ, με το βαρύ προεκλογικό πρόγραμμα που υπάρχει, έχει και εδώ τα ψυχολογικά του στο Λονδίνο. Από το Cloudy London, μου γράφει ο, ο καιρό, και αν αυτό δίνει κάποιο κουράγιο στην Αθήνα. Μπα! Σήμερα που έλεγα Παναγία μου είπα, να με Λονδίνο και εννοούσα καταντήσα με Λονδίνο από πλευρά καιρού. Δηλαδή, εγώ έχω αντίληψη για την Ελληνική Άνοιξη. Ε, το νεράκι μπορεί να το χρειαζόμαστε, αλλά όχι και έτσι, ρε παιδάκι μου, είναι υπερβολικό. Τα δύσκολα συναισθήματα, α πω και κάτι ψυχιατρικό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι να επικοινωνούμε με εμά και του άλλου τόσο δυνατικά όσο και συναισθηματικά. Αλήθεια, αλλιώ δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε ζώα. Ακόμα και τα ζώα επικοινωνούν μεταξύ μα τώρα. Επικοινωνούμε τις τι σκέψει μα μιλώντα την ίδια γλώσσα, αλλά και συναισθηματικά ενώνοντα τι χαρέ μα και άλλα συναισθήματα όπω η και ο θυμό μα. Ωστόσο, να μείνουμε υγιεί και να μην σκορπιστούμε από εδώ και από εκεί, χρειάζεται να μείνουμε μόνο σε αυτά που μα κρατούν όρθιους και συγκροτημένου. Βλέπε, θύμα, θήτη, θυμίαμα, μαθίο, σκορπίζω. Καλή, καλή δύναμη, την αντιγυρίζω σε όλου, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν τη χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ε, να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο για τι ευχέ του και το φίλο του Διονύση. Ε, να καμαρώνω, ναι, στα αλήθεια, μακάρι να μπορώ να καμαρώνω. Ε, έχουμε πολλού αγώνε μπροστά μα και μόνο αυτοί αρκούν για να αντλήσουμε κουράγιο με την κόκκινη σημαία να μα σκεπάζει στην εργατική τη αγκαλιά. Τι θα έλεγα στο παιδί μου, Ότι θα έλεγατε και στο δικό σα, Ότι η ζωή του μπροστά μπορεί να έχει και να δείχτη. Και όταν το λέει ο Νίκο ο Γκάτσο με τους στίχους του, Ξαρχάκο με τη μουσική του και το τραγουδάει η μου Μοσχολιού σε ζωντανή ηχογράφηση από τι τελευταίε εμφανίσει το 2002 σε μια παράσταση που έγινε και με τίτλο Ανοιχτό βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ανοιχτά βιβλία που τα δίνεις τα παιδιά για να πορεύονται ειδικά όταν σε όλα τα βάσανα και τα δίχτυα της ζωής μπέφτουν και τα τελκάδες του έρατα. Κάθε φορά απ' ανοίγεις δρόμους στη ζωή Παριμένεις να σε βρει το τα μάτια σαν νύχτα βράδυ πρωί γιατί μπροστά σου πάντα απλώνατε να δείχτε Έχε τα μάτια σαν νύχτα βράδυ πρωί γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται να δείχνει αν στα βροχιά του πιαστή, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής κι στα βροχιά του πιάστη, κανείς δεν θα μπορώσει να σε βγάλει μονάχος πρις την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός το το δίχτυ έχει ονομάτα βαριά που να γραμμένα σε φτασπράγει στο κοιτάπι άλλοι το λένε του κατώ κόσμου πονηριά και άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη άλλοι το λένε του κατώ πονηριά κι άλλοι το λένε της πρώτης άνυψης αγάπη Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστής, Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής Κι αν είσαι τυχερός Ο στα βροχιά του πιάστης, Κανεί δεν θα μπορέσει να σε μονάχος Μονάχο μπροστά τη κλωστή. Κανεί δεν ήξερε ξέρει. Εκλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν Εκλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθοτή προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιτίθεται Και θα πληρώσουν τα χρήματα που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το οκ, ατρέξω, τρέξτε Να είμαστε λοιπόν εδώ, το φίλο μου τον Αντώνη Τομορτάκη, είναι τα παιδιά που δουλεύω με 7-8 χρόνια τώρα εδώ μέσα, έχουμε γίνει οικογένεια. Έχει το άλλο φιλαράκι μου, η Μαρία Υψάλτη, τη δεύτερη ώρα στον ήχο, παραμένει η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό κέντρο και στη μουσική επιμελή, Αδερφούλα μου, η Νάνση... Α, ah, ο Δαίρη μου στέλνει μήνυμα και αφού βρελιάνε μια ζωή, το πάμε είναι σε κόντρα με τη Γεσέα. Γιατί να τα παγκιστρώνετε επιτέλου, Μήπω θα χαθεί το μαρουλάκι, πιο μαρουλάκι, ρε αγάπη μου, Πιο μαρουλάκι τώρα, στα σοβαρά. Μην πιάνετε το στόμα σας τα μαρούλια και το πάμε με ίσου όρου. Γιατί το μαρουλάκι μπορεί να το μασει. Το πάμε, δεν μασάει. Για να είμαι και ειλικρινή και μην μου πει για ύφο τώρα εδώ, Γιατί για να είμαι ειλικρινή. Το ύφος έχει ξεφύγει εντελώς Αυτό τον καιρό τον προεκλογικό Στα αλήθεια έχει ξεφύγει εντελώς Και λέω έχει ξεφύγει γιατί δεν έφτασε Μέχρι την πολιτική Και δεν μπορεί να φταίνει η πολιτική μόνο γι' αυτό Επιτρέψτε μου να σας πω Δεν μπορεί, εκλεγμένοι είναι Μπροστά βγαίνουν την ψήφο ζητάνε Άρα είναι και θέμα απαξίωσης Από το κοινό, από τους πολίτες Ενός ύφου Το οποίο ε, κατατάει να είναι σχεδόν ύβρης. όχι σχεδόν είναι ό ε, δεν μπορεί οι να βγαίνουν να πανηγυρίζουν επί τη επαιτίου δολοφονία άλλου φυλάθλου. Δεν γίνεται. Πώ θα σα το πω. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο και να βρει του νεκρού κάποιου. Και στο τέλο να βγαίνει και ένας πολιτικός, εν ένα πολιτικό, εμπροκειμένου έλαχε έναν. Ο Παπαγόκη, αν το πρωί, θα είναι κάποιο άλλο και να του βρίζει τον δολοφονημένο του πατέρα. Την ώρα που πάει να μιλήσει. Δεν 500 πράγματα υπάρχουν. Όταν μια κοινωνία δεν σέβεται του αναπήρου τη, δεν του φροντίζει και δεν τιμά τη μνήμη των νεκρών, όχι σε σε ατομικό επίπεδο προσωπικό, ρε παιδάκι μου, για άσχετο λόγο. Δεν μιλάω να κάνει έναν καβγά, δεν ξέρω, οι άνθρωποι, ο καθένα έχει τα μίση του και τα πάθη του. Αλλά να χρησιμοποιεί την ύβρη του νεκρού στο ζωντανό, ω πολιτικό επιχείρημα, ειλικρινά σα το λέω, τότε καταργεί σε ένα μεγάλο κομμάτι από μια κουλτούρα η οποία είναι διεθνή και στην Ελλάδα έχει. Πολύ βαρύ τίμημα ο μη σεβασμός στους νεκρούς Ήταν ή ακόμα και για τον λέει όταν έσαιρνε το πτώμα του Έκτορα Δηλαδή ε, έχουμε, έχουμε τρισχιλιετή ιστορία ε, ε, Οφειλόμενης τιμής τους νεκρούς Παραμένει στις μέρες μας Ο πεθαμένος άνθρωπος υπεράνω Αντικειμενικής διαπραγμάτευσης Δηλαδή σαν ανερές Πώς να σας το πω δηλαδή. Δεν είναι. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε να κάνουν επιθέσεις σε νεκροταφεία, να ξυλώνουν τα εβραϊκά νεκροταφεία, να ξυλώνουν μνημεία. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ειλικρινά αρχίζει και προβληματίζει σε ένα άλλο επίπεδο. Επομένως ας πάω σε blues on the road. Ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδάει. σε μουσική Θάνο μικρούτσικου και στίχους Αλκη γιατί Όλα πεζά και μαγικά, μετέωρα και οριστικά μοιάζουν σε αυτόν τον κόσμο. Κι εγώ στην άσο τη ζωή, φίλος του ανέμου την πνοή, χαράζω και νυχτώνω. Όλα πεζά και μαγικά, μετέωρα και οριστικά μοιάζουν σε αυτόν τον κόσμο και εγώ στην άσωτη ζωή φίλος του ανέμου την πνοή χαράζω και νυχτώνω πέρα και φωτιές ή πια παράφορες ματιές και τώρα εδώ στα ξένα Ανάβω ευχές και προσευχές για τις αστέριωτες ψυχές για σένα και για μένα. <Τι> δεν έχω τόπο <Τι> Εσύ ο τόπος μου και ο χρόνο, δεν ξέρω τρόπο Φράπετε σαγι και ληστές μιλούν για το αύριο και το χτες με λόγια κουρασμένα πίνουν τις λήθη το κρασί σαν χαρτογράφη το νησί, και με ρωτούν για σένα. Και εγώ του λέω είσαι παντού στο Μεξικό, στο Κατμαντούρ. Μετάξι στα κουρελιά στα νησί. Νεραστών, στα δάκρυα των πίτων και στον τρελών τα γέλια <Ρι> Δεν έχω τόπο <Ρι> Εσύ ο τόπος μου και ο χρόνο Δεν ξέρω τρόπο. Ο μόνος ο Ήρθε η ώρα να πάω και στην πρώτη μου κλήρωση Και μια και λέγαμε για ελευθερία, μια και λέγαμε για ύφος, μια και λέγαμε για στυλ Νομίζω ότι μπορώ να πάω στον επίκτητο Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα σε επιλογή και μετάφραση κειμένων του ειδικού επί των στοϊκών ομότιμου καθηγητή της κλασικής φιλολογίας και συνεργαζόμενο καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπάρκλαια στην Καλιφόρνια του Α. Α. Ε, ο δρόμος για την ελευθερία είναι η πηξίδα των στοϊκών για ακούστε λίγο, λέω τώρα δεν υπαγορεύω στοϊκότητα αλλά αξίζει τον κόπο τα ψήγματα σοφίας... να τα παίρνει κάποιο και να τα επεξεργάζεται, έτσι, τίποτε αμάσιτο. Μασημένο. Αλλά πριν το μαζίσει κάποιο, πρέπει να το βάλει στο στόμα του. Δηλαδή στο στόμα του μυαλού του, να το πιάσει κάπω. Λοιπόν, εγώ είμαι πιο πλούσιο από σένα, άρα και καλύτερο από σένα. Εγώ είμαι πιο καλό στο λόγο από σένα και άρα καλύτερο από σένα. Ο επίκτητος λέει ότι αυτέ οι προτάσει είναι άτοπε. Λέει ότι παρακάτω προτάσει είναι πιο λογικέ. Εγώ με πιο πλούσιο από σένα. Και άρα η περιουσία μου είναι καλύτερη από τη δική σου. Εγώ με πιο καλό στο λόγο από σένα και άρα ο λόγος μου είναι καλύτερος από το δικό σου. Γιατί? Γιατί εσύ δεν είσαι ούτε περιουσία, ούτε λόγος. Έχει άδικο? Όχι. Έχω τρία αντίτυπα. Και είναι και υπέροχο, είναι μικρό, ωραία φτιαγμένο το, το βιβλίο. Είναι να το έχει κανένα στα χέρια του και να α, α, α, α, ακούσει τον Άντων Ιλόγγ που έχει κάνει τη μετάφραση α, α, και να αυτά τα ψήματα Σοφίας που λέω ότι έχουμε σε τούτο εδώ τον τόπο και το ξέρω ότι όταν παίζω κάτι τέτοιο μπορώ να σα λέω να με όπως λέει ο Γιώργος Ανδρέου με τους στίχους του και τη μουσική του και το τραγούδι της Έλλης Πασπαλά κι άλλα πολλά μες στη ζωή. Την έξι δεύτερα. Είπα και εγώ τόσα αγαπώ Αχ, τι κάνει όμω, μαδίκα ψεύτρα. Κύπα ξανά αυτά, νιώθει. Όσα μόνη θα ζω κι ας με μαντώνει κι όσο που είχα γιατρευτεί τρεφτή ήρθες εσύ ή έθες εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις, ένας μικρός να είσαι θεός όταν με τρως κι όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου, να σε φωτιά, να είσαι βροχή όσο κομήτως ψυχή. Η ζωή Στη ζωή τη ξελογιάστρα Το ρύσικο μου για να βρω Του ταξίδιου άνεψα τα άστρα Μοίρα σκληρή άγριος καιρός Κρύψαν το φως χάθηκε μέρα Ψάφνω στεριά ψάφνω νησί Κι ήσου εσύ ήσου να εσύ Να μ' αγαπάς να είσαι καλός Να μ' να μην με κρίνεις Ένας μικρός να είσαι θεός Όταν με τρως κατά με φύνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί Να μα αγαπάς σαν τη ζωή σου Vos cornidas sus hijos Κλέψανε la la la la la la Λοιπόν, να είμαστε πίσω εδώ. Είναι ο Real FM είναι 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια άνοιξη πολύ κλαψούριάρα, πολύ κλαψιάρα, μπόλικο νερό, σκοτεινό ουρανό. Ανοίγει κάποια στιγμή, κάνει δύο-τρει μέρε λιακάδα όπω έκανε την προηγούμενη εβδομάδα και αναθαρίσαμε όλοι. Είπαμε μύρισε λίγο άνοιξη. Η αλήθεια είναι όμω φέτο, για να είμαστε και σοβαροί, ότι έχουμε διαφορέ εποχών, τι νιώθουμε. Υπάρχει χειμώνας, υπάρχει άνοιξη Θα έρθει καλοκαίρι, φθινόπορο νιώσαμε Άρα αυτό είναι ήδη ένα κέρδος από κάτι ισοπεδοτικά ε, Κύματα κάψωνα και κύματα πάγου Που είχαμε τις δύο τρει τελευταίες χρονιές Και στα αλήθεια ε, έκαψαν κυριολεκτικά Απάκρουσα άκρο και μειδικά με τους αέριδες ε, Ό,τι έγινε και δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι Λοιπόν, άμα πάμε τώρα στο ευρωεκλογικά Υπάρχει κάτι που δεν θα το διαβάσετε πουθενά αλλού, οπότε θα το διαβάσω από την ε, Κατιούσα. Τέρματα φασίστε εναντίον κομμουνιστών. Είναι η καινούρια μόδα. Θα πάμε μαζί, αντάμα, για την ωραία μα Ευρώπη. Φασίστε και κομμουνιστέ μαζί, αντάμα. Χεράκι, χεράκι. Βλέπω κάτι μάτια εδώ μέσα στο στούντιο να με κοιτάνε γουρλωμένα. Ποιο μπορεί να το λέει αυτό το. Μην πω τώρα τι, μάλλον. Λέξη, γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο να καταφύγω σε αυτά. Λοιπόν. Αυτό το είπε ο κύριο Σαλβίνη στην Ιταλία, ο ηγέτη τη Λέγκα του Βορρά και την πρόοδο τη κυβέρνηση. Και έκαμε ε, το χρησιμοποίησε ω επίκληση. Γιατί? Λοιπόν, 25 Απριλίου είναι επίσημη αργία στην Ιταλία. Αποτελεί μέρα τιμή και μνήμη για την απελευθέρωση τη Ιταλία από τον ναζιστικό ζυγό και την επικράτηση των δυνάμεων τη αντίσταση με μπροστά τη βεβαίω του Δεν εντυπωσιάζει κανεί πω η συγκεκριμένη προκαλεί αναφυλαξία. Στο γνωστό ακροδεξιό Υπουργό Ιστορικών τη χώρα Ματέο Σαλβίνη. Τόσο που φέτο ανακοίνωσε πω δεν θα πάρει μέρο σε εορταστικέ εκδηλώσει που λαμβάνουν χώρα σε ανάμνηση του γεγονότο. Πολλέ φορέ του παρελθόν είχε εκφράσει βέβαια την αποστροφή του για τη συγκεκριμένη μέρα. Ο θεσμικό του ρόλο όμω θεωρητικά επιτάσσει την παρουσία του σε αυτή τη γιορτή. ή κάπου θα κάτσει να σκάσει τώρα με το θεσμικό του ρόλο. Ανταυτού λοιπόν, τι θα κάνει ο Σαλβίνη. Θα κάνει περιοδία ενόψη τοπικών εκλογών στη Σικελία και στην πρωτεύουσα Παλέρμο και σε άλλε επαρχιακέ πόλει τη Σικελίας. Με έμεση θεωρία των δύο άκρων και πέταγμα τη μπάλα στην εξέδρα, επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφασή του. Για να βγούμε από την αντιπαράθεση φασίστε εναντίον κομμουνιστών, δεξιά εναντίον αριστερά, η απελευθέρωση από τη μαφία είναι για μένα προτεραιότητα τη χώρα μα. Είδατε τι ωραίο το κολπάκι. Κουκλίτσα. Λοιπόν, θα πολεμάμε τη μαφία, ομού. Είναι, πως λέγαμε τότε σε κάτι πλατείε αγανακτισμένων που ήταν αριστερή, δεξιή, φανατική, με μαύρη, άσπρη, κίτρινη, μπλε. Τάχα, μου δείτε να ενωθούμε όλοι και ξαφνικά όλοι αυτοί πήγαμε σε δημοψήφισμα και μετά όλοι αυτοί προδοθήκαμε από το δημοψήφισμα και μετά όλοι αυτοί ξαναψηφίσατε για να είμαστε μπροστά στην ίδια πολιτική σήμερα. Επειδή εγώ αυτά δεν τα αντέχω, ε, κυριολεκτικά πεθαίνω όταν ακούω τέτοιε. Ήπουλε τοποθετήσεις Τα φάμε τη μαφία. Μα η μαφία ήταν ανέκαθεν υποστηρικτική των ε, ε, φασιστών. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους Γι' αυτό θα πάει στη Σικελία. Θα πάει εκεί να κάνει την κουβέντα του με τα μεγάλα φεντικά, πλέον η βέβαιο. Πώ θα σταθεί και ο καπιταλισμό, άμα δεν έχει και τα ωραία του Λούμπεν εργαλεία, τα οποία πια είναι νομιμοποιημένα, τυπικά, έχουν περάσει και σε επίπεδο πολιτική και πολύ δύσκολα μπορεί να το ξεχωρίσει. Είναι αυτό ο οποίο παθαίνει αλλεργία, γιατί αυτό που κέρδισε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, το τραγούδι που το κέρδισε, τυχάνει να είναι ε, στο τραγούδι ε, γιος ε, Μετανάστη Αιγυπτίου, και παθαίνει αλλεργία, γιατί τώρα αυτό θα πάει στη Eurovision και άρα θα εκπροσωπηθεί η Ιταλία από κάτι που δεν είναι καθαρό εμοσαλβηνικό. Δηλαδή είναι Εμετικές οι καταστάσεις Οπότε πότι να πάρω μια πολύ βαθιά ανάσα Και να ακούσω Λαυρέντη Μαχαιρίτσα Μαζί με α, την, α, του στίχους τη Ελένης Ράντου Και του Γιάννη Μαύρου Πεθαίνω για σένα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 <Δεύμα> <Έσοση> <Δεύμα> <Φέμα> δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, <Δεύμα> πεθαίνω <Δεύμα> για σένα <Δεύμα> κι ας είσαι απάτη, <Δεύμα> δεν πάει να είσαι ψέμα, <Δεύμα> εγώ σε λέω αγάπη, <Δεύμα> πεθαίνω για σένα. Να με συγχωρεί ο φίλο μου Ο Λαβρέντη, το τραγούδι είναι καταπληκτικό, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, αλλά το προτιμώ όντω με τον Μαργαρίτη. Αλήθεια σας το λέω. Το βρίσκω έτσι λίγο πιο. πιο τολκαδιάρικο, πιο. Το πιο λι, λι, λιγότερο ακατέμικ, πώ να σα το πω έτσι. Λιγότερο κουβεντιαστό και μπαλανταδόρικο. Το έχει πει με έναν ταλκά που σε πίθη ότι την έχει συναντήσει η γωνία και η φυσία. <laughs> δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γελάει Μαρία τώρα εδώ και έχει και που γελάει και γελάνε όλοι μέσα στο στούντιο. Αλλά το έχει κάνει, το, το αναζωογόνησε, ρε παιδάκι μου. Μιλάμε τα πράγματα, τον είδα και πρόσφατα. Είναι και καλά ο άνθρωπο και είναι και φίλο μου και πολύ τον συμπαθώ. Επομένω, τώρα, μια και μιλάμε ε, για ε, απάτε και παράξενα πράγματα, σα πάω σε ένα ωραίο αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι από τι εκδόσει Διόπτρα. Είναι από τον Άντων Ιχώροβιτ, το συγγραφέα του best-seller Ιφόνη τη Κίσα. Και τώρα ο τίτλο είναι Η λέξη είναι φόνο. Πλούσια μαμά. Διάσιμη ηθοποιού, πάει να τακτοποιήσει σε γραφείο κιδίων τα τη κυδία τη. Προνοητική η κυρία. Δεν μου λέτε, άμα πάει κάποιο να κανονίσει την κυδία τη, θα πεθάνει αύριο το πρωί. Όχι. Αυτή πάει σπίτι τη, γυρνάει και τη βρίσκουν πεθαμένη μετά από 6 ώρε, τυλιγμένη από ένα κορδόνι κουρτίνα. Μην περιμένετε να σα πω τα υπόλοιπα. Έχω τρία αντίτυπα για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 211 208 γιατί η λέξη είναι φόνο. Αντωνιχώροβιτ, εκ δόσει δύο Άντε να κλέψαν... βγω και λίγο από την Αθήνα, να σα πάω μέχρι την Άρτα και μάλιστα για πολύ ωραίο πράγμα. Εκεί θα δείτε μια μαύρη πεταλούδα που αναγκάζεται βία να αποχωριστεί από τη μητέρα τη εξαιτία του κακού ανέμου. Αυτό ο άνεμο έχει συνεργάτε δύο μαύρα σύννεφα. Κρύβει τον ήλιο, ξεραίνει τα πάντα, σκορπάει πίνακα και καταστροφή. Η μαύρη πεταλούδα αναγκάζεται να μεταναστεύσει σε μια χώρα που υπάρχουν μόνο πολύχρωμε πεταλούδε και κάποιε την αντιμετωπίζουν καχύπωτα και επιθετικά ενώ άλλες πιο φιλικές την αγκαλιάζουν όταν τα σύνεφα τα μαύρα και ο κακός άνεμος πλησιάζουν απειλητικά και στη χώρα με τις πολύχρωπες πεταλούδες η μαύρη πεταλούδα βοηθάει να μην πεθάνουν από την πείνα αποφασίζουν με τη βοήθεια των παιδιών να αντισταθούν και να τα καταφέρουν το έργο το διάλεξαν και το έφτιαξαν κυριολεκτικά από το μηδέν πάνω στο ομόνιμο παραμύθι της Έρης Ρίτσου και αυτό δεν είναι μηδέν αυτό είναι 0 μετά από μ, μ, μ, μ, μηδέν μπροστά από, από πολλούς, πίσω από πολλούς αριθμούς της Έρης Ρίτσου το έχει διασκευάσει η ίδια και λέω από το μηδέν γιατί γιατί είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που στηρίζουν το ΠΑΜΕ βάζουν από τον ελεύθερο χρόνο τους και έχουν φτιάξει μια παιδική παράσταση καταπληκτική με κοστούμια και σκηνικά και ό,τι κατασκευή χρειάζεται, φτιαγμένη από του ίδιου. Η σκηνοθεσία της τη Νάγια Μητσάκου, τη διασκευή την έκανε η Κατερίνα Βασιλείου, και τα τραγούδια τα έγραψε η Μαρία Παπανικολάου από τη θεατρική ομάδα του Πάμε. Είναι έργο παιδικό, αλλά είναι και για μεγάλου. Είναι έργο αντιρατσιστικό, με μηνύματα αλληλεγγύη και φιλία. Οπότε στο εργατικό κέντρο αύριο τη Άρτα, αύριο 13 Απριλίου, στι 6 το απόγευμα. Πάρτε τα παιδιά σας σε Αρτινή να πάτε. Σε άλλα σημεία της Ελλάδας το έχουν χαρεί πολλοί και κυρίως εργαζόμενοι που μπορούν να πραγματοποιούν μικρά, μεγάλα, τεράστια θαύματα. Και εγώ να σας πάω σε κλασικά ζαμπέταση μουσική που άλλα συστήχη συνδυασμός εξαιρετικός θα σας φτιάξει το κέφι Ελένη Βιτάλη και Μανώλης Μητσιάς. Το καπέλο Στραβά μεταξύ μας, αν δεν το φορέσετε, ειδικά δε απέναντι σε συγκεκριμένε ιδέε και πολιτικέ, την έχετε βάψει. <Palim intelligent> Χωρί καμιά ντροπή γυρνά με τα νιωμένη, να το πω και θα φρίξει πουμένη. Τι θες να κάνω η ημαρτών Συγγνώμη κι ας είναι αργά Πολύ αργά Το καπέλο στραβά Σ' αγαπάω αλά Ακριβά τα φιλιά Πιο καλά μακριά Πιο καλά μακριά Το καπέλο στραβά Σ' αγαπάω αλά, τα φιλιά. Με την ψυχή, ζητά να πάψω να θυμάμαι. Μπορεί σε ξαμάτιν, το ξέρω, το φοβάμαι. Τι θές να κάνω, φταίω ή μαρτόν, Ποιάς είναι αργά, πολύ αργά Το καπέλος βραβά, σ' αγαπάω αλλά Ακριβά τα φιλιά, πιο καλά μακριά Πιο καλά μακριά, το καπέλος βραβά Σ' αγαπάω αλλά, ακριβά τα φιλιά Το καπέλο στραβά, σ' αλλά, ακριβά τα φιλιά, πιο καλά μακριά. Πιο καλά μακριά, το καπέλο στραβά, σαγαπάω αγαπάω αλλά, ακριβά τα φιλιά. Λοιπόν λόγο γίνεται αυτό το καιρό για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται, τα ακούσατε από το Σαλβίν, δεξιοί με αριστερούς Δεξί με αριστερούς ενώ άκρο δεξί με φασίστες με αντιφασίστες ή με θεωρητικά αντιφασίστες γιατί το να είναι αντιφασίστας είναι καθημερινή πρακτική Καθημερινή τακτική Καθημερινή στάση ζωής Δεν αποδεικνύεται με μεγάλες κουβέντες Ακούω καμιά φορά Για τα γεγονότα στα εξάρχια Και χίλια διό Τους μετανάστες τους φαγμένους Τους βρίσκεται εκτός εξ αρχαίων. Αλήθεια Του βρίσκεται εκτός εξαρχία; Θα τους βρείτε στα πετράλουν Θα τους βρείτε Στο πέραμα Θα του βρείτε στο κερατσίνη. Θύματα φασιστών, ρατσιστών Το πρόβλημα είναι ο φασίστας που κρύβεται Στην διπλανή πόρτα Είναι καλά καλυμμένος Δεν είχε ξετσουτσουρέψει Από το 12 και μετά άρχισε κάτι να ψιθυρίζει Μετά να λέει πως δεν κατάλαβε Μετά να πιστοχωρεί λίγο Και τώρα να αντιπιτήσεται να βγάζει δόντια Και να δαγκώνει αναζητώντα ταυτόχρονα νομιμότητα Οπότε... Κρατήστε το Σίμου Χάραξε Σπορία και αποφασίστε ποιος θα σας αντιχαράξει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, αλλά είναι και με δυο μαγικές φωνές εδώ. Θα τα ακούσετε, το υπέροχο αυτό, του υπέροχου Καλδάρα, όταν μιλάς για Καλδάρα εντάξει, οκ. Okay. Θα τα ακούσετε, είναι τραγούδι γραμμένο πίσω το 1958, αλλά είναι εδώ τραγουδισμένο από τον Γιάννη τον Βάριο, και τη Χαρούλα Αλεξίου μαζί πίσω το 1989. ]MMwww. Μένω μόνο στο τραγούδι Μην μου πείτε για Βρόμικο 89 Αφήστε το, σας παρακαλώ πολύ το τραγούδι στη θέση του Δύο φιλιά σου και ένα χάδι ένα πίκραμενο βράδυ μου ταράξαν τις ψυχής μου τη γαλίνη. παραδόθηκα σε σένα δεν λογάριασα κανένα κι τώρα ό,τι θέλει να σε γίνει εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία συ μου σπορία εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία Σκέφτομαι για λίγο να καθίσω ή να φύγω. Αφού ξέρω από του δυο μα τι θα μείνει, Μα ποιο το φινάλε Τον ιδάτιο και βάλε, Μα θα μείνω κι ό,τι θέλει, α γίνει. Σίγουρα ξεσπορία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Συ μου χράξε σπορία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Λοιπόν, πέρασε ένα μήνυμα πολύ τρυφερό, πολύ ωραίο. Με έβγαλε μα μέσα από το στούντιο και με έκανε να πετάω. Συντρόφισα για χαρά. Είμαστε δύο σύντροφοι στο Αμάξι και πάμε στη Σουηδία. Τώρα είμαστε πάνω στη γέφυρα που ενώνει την Κοπενχάγη με το Μάλμε. Δανία-Σουηδία, σαν να λέμε Ριο Αντίριο. Πάμε να συναντήσουμε και να πάμε με δύο συντρόφου με μένουν Σουηδία και να δούμε τον Μιτσάρα, τον Κουτσούπερ, στο 902, στη σημερινή εκπομπή με τον Παπαδάκι. Την αγάπη μα από το No Στη μέση γέφυρας Δανίας Σουηδίας Δήμος Ρε μαρα, μου φτιάξες μα το Χριστό Και σήκη σύντροφοι το κέφι Οπότε το είχα να κλείσω Αλλά προτιμώ σας το παίξω τώρα Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια Δεν είναι ελληνικό Είναι κλασικό, είναι υπεράνω Είναι μπέστα με μουτσο Εδώ με μια υπέροχη τσεζάρια ευόρα Εξαιρετικώς αφιερωμένο Σε αυτούς που διασχίζουν ε, ω σύντροφοι για να φάνε με συντροφού στη No Man's Land στη γέφυρα της Δανίας που ενώνεται με τη Σουηδία. Bésame Bésame mucho Cómo se si fue esta noche La última vez Bésame Bésame mucho tenerte y perderte después pésame besame mucho como se si fue esta noche tenerte y perderte después. Εντό σα, βεβαιώνω αμήν. Εντάξει, τερμαντά, και αστρέβω, lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Se si fuera esta noche la ultima vez, Bésame Bésame mucho que tengo miedo tenerte y perderte Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλο αυτή τη εκπομπή. Πάνια το κάνω. Αλλά με έχετε πρίξει. Με πέρανται. Έχετε ζαλίσει τη φιλανάδα μου, την τη Μαργαρίτα Δηβασιλά, που απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Το, το τραγούδι εκείνο, το πρώτο τραγούδι, τι ωραίο που ήταν το πρώτο τραγούδι, δεν από αυτά που παίζουν και ακούγονται, είναι γραμμένο το 2017. Η στίχνη του Γιάννη, ε, ενώ έχει εκδοθεί το 2017, δεν είναι γραμμένο πολύ πιο πριν, η στίχνη του Γιάννη Τουτασόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, το τραγούδι, στο τραγούδι ακούσε τον Πατελή Θεοχαρίδη, το τραγούδι λέγεται Κουιντ donum ή Κουιντ donum. Έχει ένα εξαιρετικό Λατινικό Ρεφρεν uh, uh, με Σαν uh, μεσαιωνικό uh, Σε ένα μεσαιωνικό χαρακτήρα, Θα καταλάβετε πολύ καλά τι λέω Όσοι δεν προλάβατε να το ακούσετε Είναι από τον κύκλο τα τραγούδια του Χαμένου Ποιητή Είναι αφιερωμένο στο Μάνο χαζιδάκι Και πιστέψτε με έχει εξαιρετικούς Στίχους που έχει αγάπη γη την καλλιεργεί ποιο γεύεται τον ακριβό καρπό, με κάρτες του ταρό σε βράχο μοχθηρό Φύτρων η μέρα σαν αγριόχορτο. Ε, αξίζει τον κόπο ε, Τι δώρο προσφέρουμε στη φιλία Ποια πράξη περασπίζεται τον εύθρα στο έρωτα Ακούστε μέσα στη νύχτα τη θλιμμένη καρδιά Να τραγουδά στη μέση της μοναξιά τα λατινικά Εξαιρετικό αφιερωμένο σε όλους όσοι αγαπάνε την άντση και μένανε Και στέλνουν και ωραίες κουβέντε, Από παρηγορητικές μέχρι ευχετήριε. Από υποστηρικτικέ μέχρι επαναστατικέ, από αντιστασιακέ μέχρι πώ θα τα βγάλουμε πέρα με αυτόν τον κολόκερο που πλάκωσε τη φετινή Άνοιξη. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στη γλίτσα των δρόμων, προσοχή στη γλίτσα των ανθρώπων, προσοχή στη γλίτσα των δημόσιων λόγων. Να είστε καλά. Κουίτι ήταν η Λάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη με μουσική επιμέλεια τη Νάνσης, στο κέντρο της Μαργαρίτα Βασιλά, στον ήχο του Αντώνη τον Μορτάκη και τη Μαρία την Ψάλτη. Καλώς Σαββατοκυριακό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ποιο στην καλλιέργεια Υποσχεύεται τον ακριβό καρπό Με καρτεστούταρο σε βράχο μοχθύρο, Καρπάζονται ζωές oh! Θρετη oh, hey. σε μια οθόνη. Safety.